Από τη Καλησπέρα σα, αγαπητοί φίλοι, Πέμπτη απόγευμα ξεκινάμε πάντα με ελευθερίο διαμαντάρα. Τη τις πέμπτες το βράδυ Με την εκπομπή περί και ελληνικής γλώσσης Και ξεκινάμε αμέσως να καλησπέρισε το φίλο μου Τι κάνετε κύριε Διαμαντάρα. Γεώργο, καλησπέριζω όλου του συνέλληνε σε όλα τα μήκη και πλάτη τη γη που μα έχουν και είναι πολύ. Πώς είσαι, και Είναι πάρα πολύ. Ε. Είναι πάρα πολύ. Αν σου δείξω τι μετρήσει μετά πριν φύγει, απάτη στην πλάκα σου. Oh. Αλλά δεν τα λέμε στον αέρα. Αυτά Παμ. δεν τα λέμε, να μην τα λέμε. Ε, έρχομαι... Εμάς μόνο. έρχομαι από το συνέδριο, όπω γνωρίζει από τη Θεσσαλονίκη. Το, Α, αυτά θέλω σήμερα. το οποίο είχε Πολύ μεγάλη επιτυχία, μεγάλη ακροαματικότητα, μεγάλη θέαση και είναι στο YouTube ανεβασμένες. Θα να τα δω, δεν πήρα ούτε το χάχαλι, περίμενα να μου πεις. Το είχαν μόνο... έρθει σήμερα, συνονωθήκαμε να ερχόταν, αλλά δεν έσπασε το αυτοκίνητό του και δεν υπάρχει και η συγκοινωνία. Σήμερα έχει απεργίες, και ναι. Ε, και μου άλλη εβδομάδα. Θυμάμαι ότι εσύ βγήκες Κυριακή Μεσημέρι. Κυριακή Μεσημέρι, ναι, ναι και εγώ έκλεισα. Α. Πριν από μένα, είχα φέρει έναν φίλο καθηγητή διευθυντή του Μουσείου του Τωρίνου και μίλησε πάρα πολύ ωραία για το. το παρακαλώ. Το απάνω σου, έτσι λίγο, ενας καλά. Για, για το έμβλημα τη Βεργίνα. Και απέδειξε ο άνθρωπος ότι 30.000 χρόνια πριν υπάρχει έμβλημα στην περιοχή το με τον ήλιο τη Βεργίνας αυτό τι δείχνει και όταν το 1993 αυτοί έκαναν οι Σκοπιανοί οι Ισλάβοι έκαναν κράτος τον κάλεσαν σαν ειδικό σε επιτροπή ναι. και να δώσει τη γνώμη και της είπε τι δουλειά έχετε αυτά είναι εμβλήματα ελληνικά εσείς δεν είστε ποια, Έλληνες Ποια γνώμη να σας πω Ναι μα τους είπε και βγήκε και στη τηλεόρασή τους και λέει δεν είστε δεν έχετε κανένα μην παραχαράζετε την ιστορία Δεν μπορείτε Μα να. έχει πει και ο Γκληγκόροφ που είναι δικό τους ε, και κάτι ε, μα... άλλο. 20 τώρα έχω συγκεντρώσει 20 δηλώσεις καθηγητών, σκοπιανών, ε, δημάρχων και λοιπά που λένε δεν έχουμε τίποτα. Και ένας μόνο από αυτούς, ένας καθηγητής, λέει για να, για να γινόμασταν δεκτοί. Για να γινόμασταν Μιλά, Ελίσεις. μιλά. Ποιος είναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, ζωντανά είναι όλα. Ζωντανή δεν πειράζει. Λοιπόν. Για να, μας είπαν, λέει, ότι για να γίνουμε δεκτοί στο ΝΑΤΟ... Πρόσεξε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να. Πρέπει να έχουμε ελληνικό όνομα και η διαφορετικά να βρούμε μια ιστορία τριών χιλιάδων ετών. Και μα υποχρέωσαν αυτοί λέει, να οδηγηθούμε εκεί. Άρα, α, να α... καταργήσουμε τα σύνορα και μπείτε μέσα, πάρτε ελληνικά διαβατήρια. Λύνεται το πρόβλημα. Αποποιηθείτε την σλαβική σα καταγωγή. Ελληνικά να... διαβατήρια επιτόπου, α ναι. έχουν όσε καταγωγέ θέλουν. Λοιπόν. Σηκώνει στα σύνορα, τελειώνει το έργο. Αυτό το οποίο, Γιώργο, έγκλημα γίνεται τώρα, τελευταία βγήκε ο κυβερνητικός σήμερα το μεσημέρι. Ή και δεν τον άκουσα. Ότι τελείωσε το θέμα, την Κυριακή θα πάει στις πρέσπες, θα είναι και ο κύριος Ζάεφ. Ναι, αυτό θα ναι, γιατί πάμε. Ναι, θα πάει, διότι ήρθαν εδώ σκοπιανοί ναι. και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΟΕΕ και κάνανε το συμφωνητικό. Εδώ ήρθαν οι Σκοφιανοί και έκαναν το συμφωνητικό. Και ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα. Και εμείς κοιμόμαστε και θα πάει να την ονομάσει Βόρεια Μακεδονία. Θα μας δώσουν μία επιστολή ναι. που θα λέει ότι στο μέλλον Μάλιστα. εμείς θα αναλάβουμε να αλλάξουμε την γλώσσα, την προέλευση της γλώσσα ότι είναι σλαβική και δεν είναι ελληνική. Και γιατί το κάνουν από πω τώρα αυτό. Το κα... Ναι αλλά με αυτή την υποσχετική εμείς θα τους άρουμε το βέτο για να μπουν στον Άτομο. Μετά, άμα μπουν στον Άτομο, ε, δεν πάει κανεί βέτο. Καταλαβαίνει τώρα, δεν μπορώ να εκφραστώ ανεδό και χιδέω. Οπότε δεν είναι ανάγκη να αλλάξουν και τίποτα, τίποτα από αυτά που λένε. τίποτα πολλά... δεν θα αλλάξουν. Και ο αλυτρωτισμό, αλυτρωτισμό, οι χάρτε, η Θεσσαλονίκη είναι δική μα. Και όχι μόνο, και οι χαλκιδικοί και κατεβαίνουν μέχρι και τον Όλυμπο. ρε παιδί μου, καλά να πάνε να την πάρουν εδώ. Δεν έχουν στρατό, να πάνε να μαζέψουν κοτόπουλο στον δρόμο. Να... Εγώ δεν είναι έτσι, Γιώργο, Διότι ο κύριο Ερντοάν τους εξοπλίζει, ναι, ναι, ναι, ναι. αυτούς και τους Αλβανούς τους έδωσαν επιθετικά ελικόπτερα, πυροβόλα, τάγκς. Ναι. Θα σου ανοίξουν τρία μέτωπα εκεί πέρα πάνω. Άρα αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά οι δίκοι μας ε, είναι στημένοι, κουβαλάνε μυαλό. Στημένοι στη είναι βεβαίως. Ε... Αυτό που δεν έκανε η Τρίτη Διεθνής από το 1936, αυτό που δεν έκανε ο Δημοκρατικός Στρατός που πολεμούσε για μια ανεξάρτητη ενιαία Μακεδονίας της Σοβιετίας, ναι. υπό βουλγαρικήν κυδαιμονία, ναι. αυτό εφαρμόζουν. Και εφαρμόζοντας αυτό, εκχωρώντας όλα αυτά, θα πάρουν και το αρχείο τους. Πώς πάρουν το αρχείο τους. Ναι. ναι, μίλησε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, λοιπόν. τον κύριο Διαμαντάρα, ναι. Περι φιλοσοφίας και λιλώσεις θα μας σηκώ στην τρίχα Κάγκελο πάλι το άτομο τώρα όπου να είναι Αλλά τι κάγκελο Εγώ δεν θέλω Ξέρεις τελευταία κάνω δίαιτα Δεν τρώω γιατί θα κάνω με το; Ναι Και λέω αν μην κάνω μετό να μην έχει το αυστομαχή κάτι μέσα ε, Τα πράγματα είναι εντελώ εξωφενικά και Γιατί δεν θα είναι Εμείς εχωρούμε Τι θα κερδίσουμε Είναι προ όφελο προς, όβελος, προς... Ποιο είναι ο επισπεύδων, Τι επιζητεί ε, τι, πρέπει, τι κερδίζει λέει. Μα, έχουν, δε... μεγαλώσει έτσι, λέει, γενιές, τέσσερις. έχουν μεγαλώσει έτσι Έχουν μεγαλώσει έτσι 600.000 γενιές Μας πιέζουν λέει. Κανένας δεν μας πιέζει Οι Αμερικανοί είπαν βρείτε ένα όνομα να σας βάλω Να είναι αποδεκτό από τους Έλληνες σας βάλω στον Άτο εμένα... Δεν τους ενδιαφέρει τι όνομα θα έχουν Αυτό έλειπε μόρα τώρα Η κυρία Μέρκελ ονειρά σκεπτόμενοι, θέλει να δημιουργήσει έναν θύλακα επί πλέον αντιελληνικό επάνω, για να ναι. μας εκβιάζουν διαφορετικά μεθαύριο. Ναι, κατά καιρού. Κατά καιρού και να σου λέει πάρε. Και πάρε όπλα και πάρε λεόπαρτ και ξαναπάρε. Ναι, ναι, γιατί τον... έχω τον κακό γείτονα. Ε, τον κακό, τον οποίον δημιουργούν αυτοί. Ε, μου, εμείς είμαι θα μαλάκες ω λαός, ω κράτος, τι και θα... Όχι, σαν λαός δεν είσαι. Ε, τότε... Διότι ξέρουμε την ψυχολογία του όχλου πως μέσα σε 40 χρόνια αυτοί κατόρθωσαν να αλλάξουν την ψυχοσύνθεση και την οτροπία του κόσμου. Από την παιδεία από την εκκλησία και από την όλη συμπεριφορά του κράτους. Και γι' αυτό βάλαν αυτούς απάνω. Σε τρία χρόνια έχουν κάνει κάτι δουλειές χοντρές που θέλανε άλλα 50. Μα σε γιατί. τρία χρόνια. χωρί να ανοίξει, Αυτά τα οποία υπογράφουν και έχουν δώσει δεν θα τα έκανε καμία κυβέρνηση... Άλλη. Ούτε σε 50 χρόνια... Δεν θα τα έκανε... Ναι. Και γιατί λένε το καλό παιδίο τη Σύπρας... Μόνοι το λένε... Λέει τέτοιον δεν είχαμε Δε ποτέ... Και ο Μοσκοβιζή... Και ο Σούλτς... Και ο Μούλτς... Και όσοι έρχονται εδώ... Και κάνουν το έγκλημα τώρα... Καταστρέφουν... Δολοφονούν την οικονομία... Καθαρή έξοδο και ποια καθαρή έξοδο, αφού υπέγραψαν τόσε εκχωρήσει, θα μα αλλάξουν πάλι στη φορολογία. Απλά έχουν υπογράψει τα... μέχρι το 22 μόνο πια. Για 22, Για 90 χρόνια είναι τώρα. Άλλο το μεγάλο, το κοντό. Εκχωρήσαν όλη την περιουσία του έθνου. Έχουν εκχωρήσει και την ιδιωτική περιουσία. Αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμο. Θα μπορεί να έρχεται ο Γερμανό να πηγαίνει σε μια μεγάλη επιχείρηση και να λέει: Χρωστά, την παίρνω εγώ. Πληρώνω το χρέο και την παίρνω. Αυτά δεν τα λένε. Δηλαδή είναι να μεταναστεύουμε σιγά σιγά. Όχι θα είναι να έχουμε... μπορέσουμε να τους ανατρέψουμε και ήδη έγινε μία πρόταση θα την ακούσει και εσύ για πρώτη φορά. Χαρτία ελληνικά θα έχουμε εμεί οι Έλληνες αργότερα. Ε, θα έχουμε. Για ήδη, την πρόταση. Ήδη ο Κασιμάτης ο συνταγματολόγος ναι. και κάποιοι άλλοι κινούνται ναι. συμπεριελήφθην κι εγώ θα κάνουμε μία ομάδα ναι. ανθρώπων ναι. οι οποίοι θα ενδιαφερόμαστε για τα τεκ... ταινόμενα και θα κάνουμε δράσεις νόμιμες συνταγματικές να τους ανατρέπουμε τα σχέδια τα δολερά. Θα έχουμε προσβάσεις. Πες μια πρόταση, την πιο χαλάρη δεν θέλω την πριομιστική, μια εύκολη. Θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ορισμένες ενέργειες που είναι αντιευρωπαϊκές και αντικοινωνικές. Μα αφού και αυτά τους... δικά του τα εργαλεία δεν θα είναι. Θα τους φρενά... Όχι, υπάρχουν, υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να του γίνουμε πολύ ενοχλητικοί και να το σκέπτονται. Ναι, αλλά η γραφειοκρατία που θα απαιτηθεί από μια ομάδα ανθρώπων να λειτουργήσει θα φάει δύο χρόνια, τρία. Δεν θα φάει, δεν θα φάει, είναι οι εξειδικευμένοι καθηγητές μέσα οι οποίοι είναι νομικοί, ξέρουν, γνωρίζουν και αφιλοκερδώς όλοι θα προσφέρουμε υπηρεσίες. Ναι, δεν μου λε. οι, οι, οι καθηγητέ επιστημίων, οι δάσκαλοι, οι πατριώτε υπάρχουν, δεν μπορούμε να πούμε Βεβαίως. Χίψη, ομέγα ιδιότητες Και ειδικότητες Δεν έχω δει κανένα. Μα θέλουν έναν ταγό, θέλουν μπροστά έναν αρχηγό Να βγουν μπροστά, να βγει μια ομάδα Να την Με Σωματεία κάτι, εδώ η, ποντιακή, η κοινότητα Τα σωματεία που είναι 400 από είναι Με τον μπουτάρι Ένα σωματείο δεν βγήκε μπροστά Να κάνει δηλώσει. Βγήκαν, ως βγήκαν και απ' έξω και από την Αμερική και από την Αυστραλία Παιδό, και από Εδώ, από του κεφίνε, του δικού μα. Βγήκαν όταν έκανε τι δηλώσει αυτέ και δεν τι έκανε τώρα τι δηλώσει. Ο φίλο μα εδώ, το Λάβρεο, λέει όχι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κύριε Διαμαντάρα, διότι και η Γιοργαντά εκεί την πάτησε. Δηλαδή σου δέχονται τι αιτήσει, αλλά τι πνίγουν. Η Γεωργαντά είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλη, χοντρό πράγμα. Είναι άλλη ιστορία τη Γιόργαντά. Έπρεπε να ανατραπούν οι αποφάσεις όλων των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Να ξέρουμε τι λέμε. Διότι βάσει τις αποφάσεις που βγήκε με το Γεωργίου συνήλθαν όλα τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια και ενέκριναν χρηματοδοτήσεις για να αποδειχθούν ότι αυτά δεν ήταν ότι κακός γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε και την Μα και όταν ουρά... κατηγορήθηκε ο Γεωργίου τον απαλλάξαν. Έπεσε ένα τηλέφωνο από Όχι, την Ευρώπη έπεσε. και εδώ ανακοπεί, ξανακάναν ανακοπεί κανάνε ανέρεση δύο φορέ και το ξαναδιώκουν και τι λένε απ' έξω ότι μέσα στο απροαπαιτούμε να είναι να τελειώνει και αυτή η ιστορία δηλαδή θα να τελειώνουμε, να πάρουμε να το σαλάμι τελειώσει. να το βάλουμε στον πάτο μας δεν γίνεται τώρα να ανακαινήσεις υπόθεση του 2010 ναι. διότι έχουν ληφθεί με αυτές τις εκθέσεις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων που ενέκριναν τη χρηματοδότηση της και αν αποδειχθούν ότι ήταν ψευδή τα στοιχεία, άρα δεν είχαν δικαίωμα και αυτοί. Είναι πολύ μεγάλη αναταραχή. Εδώ άλλο άλλος λέει καθηγητέ τρεις, πάει η πατρής. Αυτό το είπε ο, Βι, ο Βίσμαρκ. Ο Βίσμαρκ. Πες φίλο δεν ξέρω. Ναι, για να το λέει το ξέρει. Ναι, είναι ο Βίσμαρκ. Τράει προφεσόρεν, άντερ όρεν λέει. Έτσι. Λοιπόν, τρεις εδώ έχουμε πολλούς, γι' αυτό την πατήσαμε, ο νομολόγινε γεμάτη Ελλάδα. Όχι, το κακό ξεκίνησε το 82, όταν σε ένα βράδυ ο Παπανδρέου έκανε χίλιους καθηγητάς πανεπιστημίου, δίχως να έχουν με εργασία μεταπτυχιακή, με υποσχετική επιστολή ότι θα έκαναν και θα πήγαιναν. Μα για αυτό του έκανε για να βουλιάξει το σύστημα. Ε, ε, ε, τα είπαμε τώρα, για να αποκτήσει μαγιά μέσα στην παιδεία. Και έρχεται τώρα τούτο. ο... Τουρκογλού. Τουρκογλού ποιο είναι. Ε, ο υπουργό, ο Γλού είναι. Απ' την Κωνσταντινούπολη είναι. Ο Γιαβρού. Θα σου πει, είμαι Έλληνη πόλεο. Θα σου πει, με Τούρκο εγώ. Ναι, Έλληνη πόλεο. Ο είναι. Ο Είναι το παιδί του ογλού είναι. Ο είναι το παιδί. Όπω λέμε εδώ, παπαδό, ναι. το, το παιδί του, του παπά. Του παπά. Ε, κύριος, ο, του Του κουζούμ, ογλου. Ογλου. Και έρχεται τώρα να βγάλει τις μαρξιστικές του θεωρίες όλες εδώ πέρα και να τις αφαρμόσει. Και να βγάζουν την Ρω... ιστορία λέει. Απέντου. Ένα ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Και επαναφέρει τώρα φοιτητέ 40 ετών που δεν φοιτούν, έχουν μέσα την εστία, σιτίζονται, κοιμούνται μέσα, κάνουν το πολυτεχνείο κάθε βράδυ, είναι εργοστάσιο παραγωγής Μολότοφ. Mm. Δεν μπορούν να το κλείσουν. Δεν μπορούν να το κλείσουν. Και κάβονται απ' έξω οι φουκαράδες, οι αστυνομικοί και τρώνε τα, τα, τα μπουκάλια. μπουκάλια με τις βενζίνες και δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν τίποτα, ούτε να πιάσουν, ούτε να κάνουν συλλήψεις, ούτε τίποτα, ούτε προσαγωγέ. Και ψηφίσαν αυτήν την κυβέρνηση οι Έλληνες πολίτες για να πάρουν αυξήσει τους μισθού. Κάθε βράδυ τρεις ώρες κλείνει η πατησίων. Το ξέρω. Λοιπόν, Προθέσου στον δρόμο. Τι, τι, δεν τι λέτε αυτό. Δεν μπορούσα να τώρα. έρθω. Δεν μπορούν ένα πρωί να μπουν μέσα να του βγάλουν όλου έξω να το κλείσουν. Έλα, μόρα, Και να γίνει ένα μουσείο. Μα είναι εργοστάσιο παρανομία. Εκεί κάνουν Μολότοφ και Μα, άλλα πράγματα. Θέλουμε. Τώρα κάνει απεργία και ο Γουφοντίνας είδα σήμερα. Ναι. Γιατί έχει βγει δύο-τρει φορέ, θέλει να βγαίνει συχνά. Όχι. Να υπαχθεί στον νόμο, Παρασκευάτο. Και, παρα... ναι. και να πάει με ένα βραχιόλι στο σπίτι του. Και κάνει και παρατήρηση, λέει, μέσα στην απεργία. Οι αιτήσει είναι δύο. Η μία είναι, λέει, κάνει παρατήρηση στο. Η εισαγγελέα λέει, Πώ παίρνει τέτοιε αποφάσει ο εισαγγελέα, Λέει ο Κουφοντίνο. Ε, σκότωσε 18-19. Ναι. Έπρεπε να σκοτώσει πάνω από 100. Λοιπόν, χάσαμε πλέον το, το μέτρο. Τρε... Το... Ποιο μέτρο δεν υπάρχει. Είναι η αμετροέπεια. Και έρχονται και συνεχώ και γκρεμίζουν. Και γκρεμίζουν και γκρεμίζουν και γκρεμίζουν. Ε, Πώ θα σηκωθεί αυτό, α εγκληματίε κακουργημάτων βγήκαν από τη φυλακή και κυκλοφορούν. Και όλοι βγήκαν οι ίδιοι και είπαν ότι το 70% ναι. ξαναυποπίπτει. Ε βέβαια θα υποπέφτει. Ε, ε, δεν έχει κάτι άλλο σχέδι. να κάνει. Πες θα τον πας μέσα, θα ξαναβγεί. Ναι. Αυτό γιατί... το νόμο γιατί τον έβγαλε ο κύριος Πάσιβοπουλ, δηλαδή προς τι καλό του ε, κοινωνικού συμφέροντος. Είχαν τα χρήματα να κάνουν δύο φυλακές ναι. και προτιμήσαν ναι. να αποσυμφορήσουν τα φυλακάς, βγάζοντας όλους τους... Κακουργηματικούς καταδικασμένους ναι. Έξω Και... Αυτοί φυλάσσονται καλώ. Τα χρήματα τι γίνανε Τα χρήματα ε, πήγαν στο αποθεματικό που κάνουν ναι. Και τώρα θα ακούσεις τι έμαθα εχθες το βράδυ Που ήμουν με κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν ναι. Ναι, Να είναι δεδομένα αυτά περίπου που θα ε, πεις. Δεδομένα θα ναι. τα ακούσεις λέγε. Θα δώσουν μια σύνταξη Ένα επίδομα θα δώσουν προς το τέλος Οκτωβρίου και τον Νοέμβριο, μάλλον έχουμε εκλογές Επήραν δε την απόφαση, γελώντα και χαριεντιζόμενοι μεταξύ του, να εφαρμόσουν το σύστημα Κουτσόγεωργα στις εκλογέ. Πού είναι πιο. Πού είναι πιο. Ο Κουτσόγεωργα είχε εφαρμόσει και έστελνε ψηφοδέλτια στα σπίτια και έβαζε μέσα και ένα πεντοχίλιαρο. Αυτό το ξέρει. Αυτό το θυμάμαι αλλά είναι πολλά χρόνια Πολλά χρόνια ναι Είσαι και λίγο μικρός έτσι το είπε ο μπαμπάς σου Ο μπαμπάς μου ναι. Τώρα θα τους βάζετε 500 δολάρια Όχι ένα πενιντάρικο Όλα τα χωριά Οι γέροι και ο γέρος και η γρία Θα πάρουν ψηφοδέλτια Από τον βουλευτή της περιοχής Ανώνυμο και το, τους. το ψηφοδέλτιο μέσα Και θα έχει ο καθένας ονομαστικά ένα πενιντάρικο Λοιπόν Άκου το λογαριασμό ένα εκατομμύριο πενιντάρικα κάνουν 50 εκατομμύρια ευρώ 50 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζουν να πιάσουν 600.000 ψήφους Κατάλαβες Είναι πολλά λεφτά 50 εκατομμύρια Όχι. ευρώ Αφού θα διαχειριστούν 100 δις αργότερα Διαχειρίζονται Και θα Έχουν στην πάντα 18 με 20 δις ναι. Καβάτζα ναι. Φόροι δική σου δική μου και... Όλοι όλοι ναι και το λένε πλεόνασμα ναι. Το σκίσιμο των προκτών το λένε πλεόνασμα και παράλληλα θα έχουμε και άλλου 600 νέους ψηφοφόρους μελαχρινούς ναι. όπου όταν θα μπει μέσα στο εκλογικό σώμα ένα εκατομμύριο και πλέον νέοι ψήφοι ναι. καταλαβαίνει τι η γίνεται. Και... Καταλα... Καταλαβαίνει πως θα το παίξουν το παίξι. Με παιχνίδι. ένα εκατομμύριο ψήφους ε, σ, ε, από το πουθενά ε... έχει 30% όσο παντυλώνει. 30% σωστό. δεν έχει. Σωστό. Δεν θα πάει στο 12 θα πάει στο 22 με 23 ναι, Και θα είναι ο ρυθμιστής. Και θα... σου έχει κάνει και αλλίωση αποτελέσματος ναι. και πληθυσμού Ασφαλώς, Ασφαλώς. Ε, Αυτό όλο το πράγμα τώρα αν το λέγαμε πριν 6-7 χρόνια θα το πίστευε. Όχι. Όχι Διότι εδώ πέρα γίνεται προοδευτικά και σιγά σιγά Ναι ποιο. Γιατί διαλύουν το, το κράτο, είναι... τι ενοχλεί το κράτο. Ο κόσμο, να το πω λαϊκά, απλά χωριάτικα, είναι αλαφιασμένο. Όπω όταν το κυνηγάνε το ελάφι, ναι. κάθεται και δεν μπορεί να αναπνεύσει. Ο κόσμο ο... είναι αλαφιασμένο. Και όταν θα του δώσει 560-600 ευρώ τώρα. Μα θα μια... δίνει σήμερα για να σου πάρει άλλη μια εικοσαετία τη ζωή σου. στα Δηλαδή πουλά τα... ναι. τη ζωή σου για ναι, πέντε εκατοστάρια. Θα όταν ο άλλο πάρει στο χωριό τώρα. Ο Γέρος Κιγριά 1200-1300 ευρώ Μεγάλη υπόθεση Έχουν κάνει και μελέτη σε 10 χρόνια δεν θα ζουν Τα στατιστικά ενώ έχουν κάνει μελέτη Σου λέει είναι 70-80 Σε δύο τετραετίες δεν θα ζει Δώστε αλλιώς... τώρα να περάσει λίγο ναι. Να πάρω την ψήφο τώρα θέλω εγώ. Ναι. Και από εκεί και που τα βλέπουμε το... Να σπάσουν το γιγαντόμενο κίνημα τη απογοητεύσεις του κόσμου και, και την... Γιατί εσύ πίστευε ότι θα υπήρχε απογοήτευση. Ναι, αλλά είναι τεράστιο. Και ξέρουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα του περάσει 12-15 ποσοστιαίε μονάδε. Και αυτό θέλουν, να σπάσουν. Και μετά θα βρεθούν οι κατάλληλοι, οι διάφοροι, οι οποίοι δεν θα μπορούν να κάνουν κυβέρνηση και θα έχουμε. Τη Ιταλία, αλλά εκεί έχουν και ένα σύνταγμα. Εκεί έχουν αυτό. σύνταγμα και καταρχήν έχουν μάθει το σύστημα το κρατικό δουλεύει Ή... ανεξαρτήτως Λόγω κυβερνήσεων. Έτσι, εσύ τα ξέρει πολύ κυβερνήσει έχουν αλλάξει, 87 το κυβερνήσεις Το κράτο ταξιδεύει. Η διοίκηση είναι η ίδια, παραμένει. Ε, βέβαια. Δεν αλλάζουν. Ανεβαίνω, εγώ βιώθω αυτού. Ανεβαίνω, εγώ βιώθω του άλλου. Δεν, έχει τέτοια, άλλους, δεν έχει τέτοια. Και εξάλλου ο και ο πρόεδρο. Έκανε ο άλλο ο Όλοι οι κάτω, οι λαϊκιστές και θέλανε με τους άκρους άκρους δεξιούς, τους βιομήχανους, τους πολύ του βόρα κάναν συμμαχία να φύγουν από πού, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεται και λέει ο πρόεδρος, έχει το δικαίμα, διορίζει και πάβει τους υπουργούς, ο πρόεδρος βάσει του Ιταλικού Συντάγματος και του λέει όχι και έβαλε άλλον. Και σηκώθηκαν όλοι οι λαϊκιστέ εδώ πέρα. Έκανε ναι. επανάσταση. Ναι. Κάτι παιδάκια που είναι στα ραδιόφωνα και ναι. ακούω. Και είναι και νομική. Ναι, αλλά είναι αριστερή. Τέτοιο πράγμα να γίνει. Η βούληση του λαού. Και η βούληση του λαού. Ναι. Και η ποια βούληση του λαού, Ρε, για καθίστε <laughs> Ρε, για καθίστερε. Τη βούληση του λαού την ελληνική την παίρνετε τώρα. Ναι. Να σου λέει ο καμένο, Εγώ δεν ψηφίζω. Και πώ θα πα πέρα περάσει στη βουλή με τώρα. Τι θα κάνει αυτός τώρα Και, ναι, και τι είπε σήμερα ο Τζανακόπουλο. Άλλο υπουργός λέει Αμήνης Και άλλο λέει Συνεργάτης στην κυβέρνηση Έτωρο νεκάτερο τι είναι τώρα, ναι. Εμείς λέει κάναμε συμφωνία με τον Καμένο Να είναι στην κυβέρνηση Για το Για τα μνημόνια ναι. Και για τη διαφθορά ναι. Όλα τα άλλα λέει δεν σε εμπεριλαμβάνονται Και μπορεί ο καθένα να κάνει το κεφαλίου του Καταλαβαίνει, δηλαδή. Ωραία, δηλαδή... τα μνημόνια, δηλαδή, τα σώσανε, τη διαφθορά τη σώσανε. Ε, τίποτα δεν σώσανε. Και και τα καταπολεμάνε όμω. Ναι. Κάνενε το... το. Όχι, το κάνανε, ναι. ναι. Την κολοτούμπα αυτή, κανεί δεν είπε τίποτα, δεν μπορούσε να κάνει. Ούτε ο πρόεδρο να υπογράψει το διάταγμα να πει, Ελάτε εδώ, ρε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, τι λέτε. Αλλά όταν είσαι ένα πολιτικό εν τη δύση σου και σε κάνουν πρόεδρο Δημοκρατία, μετά. Άγισε και φέρεσε να τα πούμε αυτά, να τα ακούσει ο κόσμος, να τα ξέρει. Ε, τώρα έχουμε ένα άλλο θέμα με τον Τούρκο που ήρθε, τον υποψήφιο πρόεδρο. Αλονίζει τη Θράκη, τι να πούμε τώρα, πήγε στην Ξάνη, θα πάει Πιο στο Πιο δικαιόμαρα παιδί μου, έχουμε Τούρκους. Και κάνει τόπου... προεκλογικές συγκεντρώσεις και τι είπε το μεσημέρι. Οι δύο Έλληνε στρατιωτικοί δεν πρόκειται να φύγουν από την Τουρκία εάν δεν μας δώσετε του οχτώ στρατιωτικούς τους δικούς μας έτσι είναι ψυχρό το είπε Βεβαίως. υποψήφιος για πρόεδρος όχι πρόεδρος σκέψη δηλαδή είναι και απέναντι από τον Ερντογάν ναι, υποτίθε ναι, ναι. Αλλά, ναι, αλλά η στρατηγική είναι ίδια η στρατηγική και δεν χειρότερη αλλάζει. ποιος θα φανεί πιο ακραίος είναι εκεί θα... ποιο θα φανεί πιο ενδοτικό είναι εδώ και του λες τι δουλειά έχει να έρθει αυτό. Μου, Τούρκους... Είναι εκλογική περιφέρεια η Θράκη της Τουρκίας. Έχει Τούρκους πολίτες. Δεν έχει Τούρκους πολίτες, έχει μουσουλμάνους. Έλληνες μουσουλμάνους στο θρήσκευμα. Οι οποίοι ψηφίζουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, έξω κανένας, γιατί το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γερμανία δεν τους δεχτήκαν να πάνε κάνουν συγκεντρώσεις. Τους είπαν όχι, τι δουλειά έχετε εσείς εδώ. Για δουλειά... άλλα κράτη του είπαν έξω Είμας, λέω, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Γερμανία και ακολουθούν και άλλα κράτη και δεν... η Ουγγαρία του Σουτάρει όλους πήγε ο Ερντογάν και δεν τον αφήσανε έξω ρε του λένε mm. τι δουλειά είσαι εσύ εδώ και κάνανε μια, ένα περιοδικό μεγάλο χθες δημοσίευσε στην Γαλλία το εξώφυλλό του ο Σουλτάνος Δικτάτορ με τον Ερντογάν και έκανε μεγάλη παράσταση να αποσυρθεί το περιοδικό και του ο Μακρόν το απήντησε, εδώ έχουμε δημοκρατία του λέει και δουλεύει ο καθένας ανεξάρτητα. Αν εσύ θίγεσαι κοίταξε να αλλάξει το προφίλ σου, να μην σε βάζουν. Αυτοί είναι ηγέτες, είναι μα ηγέτες ότι... που αγαπούν και λίγο την πατρίδα τους. Ναι λίγο. Είναι Ευρωπαίοι αλλά φροντίζουν και την πατρίδα τους, μα εδώ... Να βγαίνουν τώρα ποιο ο Τζανακόπουλο λέει έζησα και εγώ το βουτυρόπεδο τη Εκάλης δύο χρόνια στο Εγγάλαιο και γνωρίζω από αυτά. Έλα το Μπούστη. <χι>, όχι, μίλε λες τέτοιες. Δηλαδή το Εγγάλαιο τι είναι, κάτεργο. Ναι. Και ζούσε στο Εγγάλαιο. Ναι. Ε... Τις καλύτερες περιοχές είναι το Εγγάλαιο. Έζησα και εγώ δύο χρόνια στο Εγγάλαιο και γνωρίζω από αυτά. Ακού... Τώρα που μένει. Γέννημα, θρέμα επάνω. Περνούσε από το Εγάλιο για να πάει στην Πάτρα στα ναι. Καρναβάλια Πού μένει το παιδί αυτό τώρα Στην Εκάλια πάνω πού μένουν όλοι Ακεί αριστερο... είναι οι αριστεροί Ε βέβαια πού, πού νομίζεις Αυτοί πρέπει να είναι γείτονες σκανέλη όλοι ε, α, Άλλη ιστορία Χαβιάρη λέει και άρη Πως το λένε ε. Πισίνα Χαβιάρη Ρε, γιατί είναι τόσο μαλάκα ο Έλληνα ψηφοφόρο ελευθερία. Δεν θέσμου. είναι. Τον Μα δεν σε καταντάει κάποιο, άμα δεν είσαι. Όχι, είσαι και σε εξελίσσει. Όχι, από το 1974. Σε ένα, για δεν σε κάνε, Ρε, αγόρι. Ε, και εμένα εγώ... και πολλού που ξέρουμε. Γιατί εγώ δεν κάθομαι το βράδυ να βλέπω τα survivor και όλε τι βλακίε. Κάθομαι και παιδεύομαι με τα χαρτιά. Και ανοίγω τα αρχαία κείμενα και έχω μπούσουλα. Να δω τι. Έχουν μία εκπομπή τώρα. Ένα κανάλι είναι για να κλέσει. Ναι. Το σούπερ ροκ Πώ το διάλο το λένε. Και ναι. πηγαίνουν όλες οι κυρίε ναι. και δείχνουν τα σπίτια τους Και πως είναι εντυμένε. Και τι παπούτσια έχουν και ναι. τι ρούχα έχουν. Ναι. Και τυχαία, τυχαία πήγα για να δω ειδήσει. Και βλέπω μία που ανοίγει. Μια τεράστια ντουλάπα και λέει: Δυστυχώ έχω μόνο 200 ζευγάρια παπούτσια. Τι κατάδια είναι αυτή. Και να έχει την άλλη την κοπελίτσα να δουλεύει για τρία κατοστάρικα και να μην έχει παπούτσι δεύτερο ζευγάρι. Και να, να αυτοί... την προβάλλουν αυτοί σαν πρότυπο. Και τι προσφέρει αυτή η εκπομπή. Εντε ναι. και έχει τρεις κριτάς ναι. αμφιβόλου προελεύσεως. Δηλαδή δεν ξέρουμε την καταγωγή τους. Δε αμφιβόλου προελεύσεως. Κατάλαβα για λέει, ε. Και κρίνουν ναι. το μαντίλι που έχει με την τσάντα και το όχημα σου. Και πρέπει να είναι έτσι και να είναι αλλιώ και να είναι αλλιώτικα. Ε, ε, ο Νίκο λέει, κύριε Διαμαντέρα, τον πιάνουν με τη χαρτοπετσέτα. Δεν μου λέει ποιον και δεν το καταλαβαίνω. Το πιάνουν λέει με τη χαρτοπετσέτα. Ε, ε άμα είσαι συνεκτικό. Πω... Με τη χαρτοπετσέτα το πιάνουν. Όχι, με τη μασά, με την τζιμπίδα. Με την τζιμπίδα, με τη, τζιμπίδα, ε. ναι, με τη μασά, όπω λένε την, είναι, τα χωριά μα. Κι, κι, κινέζικη είναι. Οι κινές είναι με την τσιμπίδα, με τα όχι, ξυλάκια α, Όχι, εδώ θέλει αυτό που πιάνεις Τα κάρβουνα μέσα Α, την τσιμπίδα, τη μεγάλη α, Ακριβώς, ναι. καρτοπετσέτα Θα καείς φίλε μου και εσύ πάντα ναι, δάχτυλα σου. Α, Πάει, θα και η καρτοπετσέτα <laughs> Λοιπόν, πάω <laughs> ένα διάλειμμα Πάω ένα διάλειμμα, θα κάνουμε εδώ χάμο Δεν τη γλιτώνουμε μάγκε. Οργανωθείτε, φωνάζουμε χρόνια φίλοι, πέμπτη απόγευμα ξεκινάμε πάντα με ελευθέρω διαμαντάρα περί γλώσσα και φιλοσοφίας Και να πω στου φίλου: ακολουθεί η εκπομπή συνέτρων αργότερα με τον Δημήτρη Τομάστορα. Τα πάντα περί κυματογράφου και θεάτρου. Αύριο έχουμε το σεμινάριο 6,5 ώρα της κυρίας Κουμπούνη, Πανεπιστημίου 63, στον τέταρτο θα κάνω και μια σχετική κοινοποίηση, έχουμε ξανακάνει. Ε, μετά θα είναι εδώ για να κάνει την εκπομπή της. Τα αστρα αποκαλύπτουν. Θα προηγηθεί ο κύριος Κωνσταντούπουλος στις 7 η ώρα με την εκπομπή έξοδος από το αδιέξοδο. Την Κυριακή θα έχω εδώ τον κύριο Τσούκαλη, τον ιδιωτικό ε, detective. Και θα μιλήσουμε για την αρχαιοκαπηλεία στην Ελλάδα. Ο Γιώργος είναι από τους πλέον γνώστες του αντικειμένου. Στο παράπλευρο αντικείμενο είναι ο Λεκάκης. Αυτοί οι δύο είναι <κοίλοι> τα πρώτα βιολιά σε αυτά τα θέματα στην Ελλάδα. Ο Λεκάκης είναι φίλο εδώ στην ομάδα του Αλμπέντο και θα είναι και ο Γιώργο ο Τσούκαλης ο οποίος είναι φίλος μου και έρχεται πρώτη φορά στι εκπομπές αυτές. Οπότε θα μας ενημερώσει πάρα αυτά. Λοιπόν, για λέγε... Ε, να κλείσουμε αυτή τη Μπαρενθέση. κουβέντα μας για να μπούμε και στο θέμα μας ε, αν υπάρχει κάποια ερώτηση από αυτό να απαντήσω όχι όχι άνθρωποι εδώ και μεταξύ Σοβαρού και Αστείου λένε αυτά που λέγαμε και εμείς λέει, που θα πάει το έργο και τι θα γίνεται τελικά Έτσι. λοιπόν για σήμερα ε, έφερα να πραγματευτώ και να αναπτύξω το συμπόσιο του Πλάτωνος το παρεξηγημένο συμπόσιο πριν σε του... αυτό για δεν το είπαμε στην αρχή δύο ατάκες η ολοκληρωμένη αντίληψη και όσους θυμάσαι απόξω συμμετέχονται από την ομάδα τη δικιά μας, το Θεσσαλονίκη, το τετράημερο. Πάρα πολύ ήταν πάρα πολύ που έλαβαν μέρος, ναι. όλοι με ενδιαφέρον. Και το κατάλληπο, δηλαδή τι άφησε αυτό η όλη υπόθεση. Άφησε την αίσθηση της πληροφόρησης και δημιουργήσαμε μία συνισταμένη ναι. αφυπνήσεω και είδαμε την ενησυχία του κόσμου που συμμετείχε και μετά γιατί έχουμε και διαμέσου διαδικτύου, έχουν ανεβεί όλα αυτά και έχουμε... Θα συνεχιστεί αυτή η ομάδα να κάνει και άλλες δράσεις αυτό το τώρα, τώρα φορμάρεται Ναι αυτό λέω αυτό Και θα κάνουμε, και θα κάνουμε την τρίτη, θα κάνουμε στην Αθήνα και άλλο για τη Μακεδονία ένα μεγάλο συμπόσιο από τον Οκτώβριο Ωραία, θα κοιτάξει την άλλη ομάδα να είναι εδώ ο Αλεξανδρός ε, ναι γιατί σου είπα Θα ναι, είναι τότε, σήμερα του και εγώ μετά, Γιατί ο άνθρωπος πέρα. έχουμε στενή επαφή Μου ζητάει τα δίνω εγώ στοιχεία Για τα έργα του ιστορικά στοιχεία Και τα λοιπά συζητούμε Λεπτομέρειες Και το έκανα μια αποκάλυψη Ότι είχαν δημιουργήσει αντιφιλική εταιρεία Ποιος πρόδωσε τον ΕΡΙγα Φεραίο Γράφω ναι, ένα βιβλίο ναι. τώρα για τα 200 χρόνια Της ναι, Ενταγερσίας ναι, ναι. Τα προεπαναστατικά, οι ναι. άγνωστε λεπτομέρειε. Ναι. Έχω τον ιερό λόγο, τον δραγατσάνη, του πρωταγωνιστές Ξεκινάω την προεπαναστατική εποχή, όλη η περίληψη. Αυτού που τον εδώσανε, του έχει τον τους... οικονό και ο Σία. Βεβαίω. η ότι δεν φταίνε οι άλλοι, ρε παιδί μου. Μα... Είμαστε χάφιοι σκυλα μαλλιάκε. Ναι. Γιατί ο οικονόμου ξέρει κανεί, ότι ήταν πράκτορα του Πατριάρχη. Ναι. Και έπαιρνε μισθοδοτήτο. Και τον είχαν φυτέψει εκεί. Στην παρέα των 7 τον Και με 9, το... όχι των 7 τον, ε, Στηνή του ε, Έστειλε όχι Ο Κορονιός, ναι. ο Αντώνιο Κορονιός ναι. Ήταν φίλος συνεργάτης Και στην εταιρεία τιμιστική του Ρίγα Σωστό Φεραίου Και όταν τύπωσε έξω Σε ελληνικό τυπογραφείο Κρυφά τα βιβλία τα βάλε σε κυβότε και τα έστειλε Τα έστειλε Στον Κορονιό ο Κορονιός, Πήγε ο οικονόμου που ήταν βοηθός του Και ήξερε ε, Και τον είχαν βάλει και πιάνει δεν έλειπε ο Κορονιός, ανοίγει το κυβότιο, βρίσκει μέσα το γράμμα, βρίσκει και το υλικό και αμέσως καταγγελία στην αστυνομία. Πα, και ο δεσπότης της περιοχής φρόντισε να ενεργήσουν τάχιστα ε, και διότι είχε... Σου λέει θα είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως εγκύκλιο αφοριστική κατά των έργων πράξεων, λόγων και σκέψεων και γραπτών κατά του Ρίγα Φεραίου από το Πατριαρχείο το ξέρει αυτό γι' αυτό λέει ο Νίκο εδώ στην Ελλάδα λέει πράκτορες αποκλείεται, εκπλήσεται Μάλιστα. του κάνει εντύπωση σου λέει πράκτορες στην Ελλάδα πως γίνεται και μνημονεύουμε Γιώργο το Ρίγα Φεραίο τα 7 παλικάρια Όλοι νέοι, νέοι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. επιστήμονες 22, 25, 27, 28 ο... χρόνων ναι, Τα παλικάρια και πιστή. Τα στραγγαλίσανε ναι, ναι, ναι. Τέλος, Λοιπόν ναι. Ναι. να πούμε καλησπέρα Στο Λαγκαδά, στο φίλο μας τον Αστέρη Ο οποίος στέλνει τα σεβή του να είναι Ο αδελφός, γεια σου γίγαντα Και Πάμε στο προκείμενο τώρα Τι να κάνουμε Λοιπόν φίλοι μου σήμερα θα ασχοληθώ λίγο Με το συμπόσιο του Πλάτωνος Ακούτε, ακούτε, ακούτε ψεύδια Ακούτε παραπληροφόρηση να δούμε τι ήταν αυτό, πότε έγινε, γιατί έγινε και τι ελέχθη εν περιλήψει. Αυτό το κείμενο το γνωρίζουμε διότι έχει βρεθεί σε πάπυρο αυτό το επίσημο κείμενο έχουμε και όχι αν κυκλοφορούν ψεύδο Το συμπόσιο είναι ένας από τους σοκρατικούς διαλόγους του μεγάλου αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου του Πλάτωνος, του μαθητή του Σοκράτη. Ο διάλογος εστιάζεται στον Θεό έρωτα και στη θέση του στο δρόμο του φιλοσόφου. Θεωρείται ένα από τα κορυφαία έργα του Πλάτωνος. Σας έχω πει για τον Πλούτο, την Πενία και το τέκνο του τον έρωτα σε άλλη, σε άλλη μας εκπομπή. Να δούμε το σκηνικό τώρα. Ο νεαρός ποιητής αγάθων Κέρδισε το βραβείο στα Λίνεα το έτος 416 πλην, επί άρχοντος εύβημου των Αθηναίων. Αυτό γράφεται στο 217 Α του Συμποσίου. Την επόμενη μέρα όμως κάλεσε σε συμπόσιο όλους τους εξέχοντες άνδρες της αριστοκρατικής τάξεως των Αθηνών και όταν λέμε αριστοκρατία όχι την καταγωγή, αριστοκρατία του πνεύματος και θα δείτε τη σύνθεση ποιοι ήταν επειδή την προηγούμενη μέρα δεν είχαν μπορέσει να παρευρεθούν στην εορτή αυτή στο συμπόσιο πήραν μέρος ο Αριστόδημος ο Φέδρος, ο Αγάθων ο Γλαυκόν αδελφός του Πλάτωνος σημειώσε το ο, γιατός, ο γιατρός ο Παυσανίας, ο Αριστοφάνης ο Κομοδιογράφος και ο μεγάλος ο περίφημος ο Αλκιδιάδης και αργότερα στη μέση του Συμποσίου μπήκε ο Σοκράτης μέσα ο οποίος αρχικά δεν ήθελε να μπει αλλά περίμενε έξω από την πόρτα του σπιτιού και άκουγε μέσα τι λεγόταν και δεν λεγόταν και εδώ πάλι τον παρακίνησε η μεγάλη η ημίσθης και μάντισα ή διωτήμα. Η πρώτη επαφή με τον Σοκράτη έγινε στο ενδιάμεσο του κειμένου, τη στιγμή που αυτός εμφανίζεται. Οι παρευρισκόμενοι είχαν αποφασίσει να περάσουν τη βραδιά όχι με πολύ σκληρό φαγοπότη και εινοποσία, αλλά όμορφα και διαλεκτικά για να συζητήσουν γύρω από το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Το θέμα του συγκεκριμένου, όπως σας ανέφερα, ήταν η αναζήτηση της υφή του έρωτα. Τι είναι ο έρωτας. Ας δούμε τη δομή του έργου και μετά θα το αναλύσουμε. Σχεδόν ολόκληρος ο διάλογος είναι σε μορφή αφήγησης. Από τον Απολόδωρο στον Εταίρο έναν φίλο του στον δρόμο για την Αθήνα. Ξεκίνησαν από τον Πειραιά να ανέβουν στην Αθήνα και ο Απολόδωρο συνάντησε τον Εταίρο και στο δρόμο άρχισε ώσπου να ανέβουν επάνω να του διηγείται του συμποσίου που είχε γίνει. Διότι ο Αγάθον, το βραβείο και όλα αυτά είναι υπαρκτά μας τον βεβαιώνει και ο Αθήνεο. Ο Απολόδωρος άκουσε τη συζήτηση από τον Αριστόδημο, ο οποίος συμμετείχε στο συμπόσιο και πιθανότητα απλά τον έβαλε, έλαβε γνώση των λεγομένων από τον αδερφό του τον Γλαύκονα, που τον λέγανε Αδίμαντο ή και Γλαύκον. Η συζήτηση άρχισε με το λόγο του Φέδρου, ο οποίος υποστήριζε ότι ο έρωτας είναι ένας από τις αρχαιότερες θεότητες, ένας, ενώ ένας πιστός φίλος είναι η μεγαλύτερη ευτυχία, ο έρωτας είναι αυτός που μας κάνει να κάνουμε τις ηρωικότερε πράξεις. Όπως γνωρίζουμε, μία παρένθεση, από την αταξία ήλθαμε στο χάος. <χω> Αυτό που λέμε η μεγάλη έκρηξη που παραδέχονται όλοι οι επιστήμονες. Οι αρχαίοι Έλληνες το γνώριζαν αυτό με τον αλληγορικό μύθο της θράψεως του κοσμογονικού ορφικού ου, Δηλαδή είπαν ότι υπήρχε ένα οόν το οποίο αυτό είχε μέσα την κοσμογονία και την κοσμοθεία και την κοσμοπία, Δηλαδή περιείχε τα πάντα. Αυτό για κάποιο λόγο ε, εξε, διεράγει, Μάλι. έσπασε. Και από μέσα ο πρώτος που πετάχτηκε ήταν ο Έρος. Όχι ο Έρος, ο Σαρκικός, ο σαργείς, τον ναι. οποίον γνωρίζουμε. Είναι ο Έρος κατά Ισίωδον, ναι, θα εσύ. σας κάνω μια αποκάλυψη τώρα, που τη βρήκα και εγώ μετά από αρκετές δεκαετίες. Ο Έρος που πάντοτε επαναλαμβάνω με, την, με τον κώδικα του Ισίωδου είναι η κατερχόμενη ροή... Και εξαπλούμενη δυνάμειος. Δηλαδή τι μας λένε οι αρχαίοι ότι από αυτή την εκρηξή, από αυτή, από αυτή τη ρήξη του ου, άρχισαν οι ακτινοβολίες όπως είναι σήμερα, όπως δέχονται. Ναι, ναι. Άρχισε να διαχέονται οι ακτινοβολίε μια τεράστια ενέργεια η οποία και συνεχίζεται. Εννοείται. Πότε έγινε αυτό πριν 14,5 περίπου δισεκατομμύρια ηλιακά χρόνια. Θα το, να το έχετε υπόψη σας, διότι ο χρόνος μετράται στη γη με τα ηλιακά έτη, δηλαδή με την περιστροφή που κάνει η γη σε ένα, μια πλήρη περιστροφή του ήλιο. υγείου. Γι' αυτό λέγεται και η ηλικία, η ο ηλικία. ήλιος κάτω. Yeah. Αν σπάσουμε τις λέξεις, μιλούν, Βέβαια. η ελληνική γλώσσα μιλάει, λαλεί. Διότι σημαίνων και σημενόμενο είναι έχουν το λογική σχέση. Μετάξυ είναι τους. αμφίδρομα και παλιύνδρομα. Αυτά δεν τα λένε στα παιδιά να ναι. του ανοίξουν τα μυαλά. Όλοι λέμε τι ηλικία έχει και δεν ξέρουμε ποια είναι η ετοιμολογία τη λέξη. Ναι, αλλά εκτό του πλανητικού μα συστήματο ο, χρο... ο χρόνο εκεί μετράται διαφορετικά. Εννοείται. Διότι ήξεραν όμω οι αρχαίοι ότι η ημέρα στη Σελήνη είναι 14 ημέρε διαρκή και η νύχτα 14. Λοιπόν πως θα μετρήσουν τον χρόνο. Η σελήνη δεν γυρίζει γύρω από τον ήλιο μόνη της. Περιστρέφεται πέριξη της γης και ακολουθεί την τροχιά της πέριξη του ηλίου. Ο Παυσανίας, ένας από τους συμμετέχοντες, φέρνει τον έρωτα σε σχέση με τη θεά Αφροδίτη. Λέει για έλατε εδώ. Τι λέει η Αφροδίτη τι ρόλο παίζει με τον έρωτα και υποστηρίζει και αναλύει ότι η Αφροδίτη έχει δύο φύσεις την ανθρώπινη και την θεϊκή έτσι και ο έρωτας έχει δύο μορφές ο σαρκικός έρωτας αποσκοπεί στην απλή ικανοποίηση και την διαιώνιση του είδους διότι αν δεν υπήρχε η ικανοποίηση του άρενος μετά του θήλεως όταν έρχονται εις σύνουσιαν θα εξαφανιζόταν το ανθρώπινο γένος και όλο το ζωικό βασίλειο. Εάν δεν υπάρχει αυτή η έλξη και η ικανοποίηση, ποιος ο λόγος να πας να ιδρώνεις το άρεν με το θύλι. Και να κουράζεσαι. Ε, να ιδρώνεις. <χω> Άρα η Αφροδίτη εκπροσωπούσε και τον Γιήνο, τον Πανδημο όπως έλεγαν για όλους τους δημότες αλλά και τον Ουράνιο, η Ουράνια Αφροδίτη που ήταν ο πανδημιουργός Φάνης Έρος. Έτσι. Ο Φάνης είναι αυτός που φωτίζει το νου. Ο σαρκικός έρωτας αποσκοπεί, όπως είπαμε, στην διαιώνυση του είδου σε όλο το ζωικό βασίλειο. Ο γιατρός ερηξίμαχος από η ιατρική άποψη είδε τον έρωτα σαν μια συγκυρία τεσσάρων ερωτικών δυνάμεων που ενικούν, δηλαδή υπάρχουν, κατοικούν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Και ποιες είναι οι τέσσερις δυνάμεις υπάρχουν μέχρι σήμερα. Τα λέει ο γιατρός. Η ζέστη, το κρύο, η πίκρα και η γλύκα. Ναι. Τι μας προσφέρει ο έρωτας. Σκεφτείτε το, πόσες φορές παγώνετε όταν απογοητευτείτε, τη ζέστη όταν είσαστε σε, Καλή κατάσταση. σε τριβή. Ναι. Παράγεται θερμότης. Ναι. Πώς απογοητεύεσαι και επικρένεσε αλλά και τι γλύκα σου δίνει. Ο γιατρός είναι τοποθετημένος σωστά. Ο κομμονδιογράφος Αριστοφάνης, Επιχείρησε να αποδείξει τη δύναμη του έρωτα με τον μύθο των σφαιρικών ανθρώπων. Προσέξτε εδώ. Δεν το έχετε ξανακούσει. Οι οποίοι ήταν ερμαφρόδιτοι. Είχαν τόσο μεγάλη δύναμη που οι θεοί τους έκοψαν στη μέση και από τότε το ένα μισό αναζητά το άλλο. Γνώριζαν ότι τα πρωτόζωα μέχρι σήμερα είναι ερμαφρόδιτα. Ναι. Δεν είναι άρενα και θήλαια αυτοπολαπλασιάζονται αλλά η εξέλιξη τα έκανε έτσι που μετά έγιναν τα άρενα και τα θύλια και τι λέει ο Αριστοφάνης ο μεμοιημένος ο μεγάλος ο μίσθης, ότι κάποτε ήταν ένα και οι θεοί η εξέλιξη η πρόοδος τα έκοψαν και από τότε το, το σε άρεν και θύλι και από τότε το ένα αναζητεί το άλλο Περάστε εσεί 800 νόμου στη Βουλή. Ναι. Νομοβριπήστε του. Ναι, να υιοθετούν και παιδιά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, ανόητη. Ο Αγάθον, ο ποιητή, με μεγάλη ρητορική ικανότητα και με τη βοήθεια λογικών αποδείξεων, λέει ότι ο έρωτας είναι ένας Θεός που είναι αιώνια νεαρός, τριφερός πανέμορφος, δίκαιο σόφρον, τολμηρός και σοφός. Προ τιμήν του τραγουδάει και έναν ύμνο, τον ύμνο του έρωτος. Εκείνη τη στιγμή να σου παρουσιάζεται ο Σοκράτης, ο οποίος λέει ότι δεν ξέρει να πει τίποτα. Ε? Εν είδα ούτου δεν είδα. Όταν μπηκε του λένε τι λέει Σοκράτη, εγώ λέει δεν ξέρω, δεν τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Η αίρη διωτή, διωτήμα ομω το ανέθεσε να μεταφέρει ότι ο έρωτας είναι ένας δαίμονας, μια δύναμη θέικη, που μεσολαβεί μεταξύ των θνητών και των αθανάτων. Αυτό που μας λέει ιδιωτήμα πάλι με τον διηγώντας τον μύθο της γενέσιος του έρωτος από τον πλούτο, τον μεθυσμένο και την πενία που πήγε και κοιμήθηκε δίπλα του στο γενέθλιο της Αφροδίτης και γεννήθηκε ο έρωτος, ο οποίος συνόδευε πάντοτε την Αφροδίτη. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Αλκιβιάδης. Αυτή η αμφιλεγόμενη τεράστια προσωπικότητα. Και μη του δίνετε χαρακτηρισμούς, εάν δεν μελετήσετε πολύ βαθιά την ιστορία. Μη του δίνετε χαρακτηρισμούς. Ο Αλκιβιάδης συγκέντρωνε τα πάντα και τους πάντες. Ήταν ικανότερος για το μεγαλύτερο, καλόντο για το μεγαλύτερο ηρωισμό, αλλά η έπαρσή του και ο εγωισμός του τον οδήγησε και σε πράξεις, διότι τον πλήγωσαν οι Αθηναίοι που δεν έπρεπε να γίνουν. Ήταν άντρα, είχε πολλές γυναίκες και πέθανε στην αγκαλιά μίας γυναίκας. Φυγάς στην Μικρά Ασία οι Πέρσες, τον είχαν δεχθεί, δεν τους πρόδωσε και εκεί συζούσε με, τη με την μητέρα της Λαΐδος της τη περίφυλμης ετέρα της, της, της Κορινθίας η οποία ονομάζονταν τη Μάνδρα άκου όνομα η ετέρα ετέρα και αυτή η τιμάνδρα τιμάνδρα τιμούσε τους άνδρες η τιμάνδρα Τι και στο σπίτι μέσα στην αγκαλιά τη θυμάνδρα πήγαν οι δορυφόροι του τυράνου εκεί πέρα, έσπασαν την πόρτα και τον κομμάτιασαν. Και η θυμάνδρα τον τίμησε και του έκανε και κηδεία μεγάλη και του έκανε και μνημείο. Λοιπόν, να αλλάξουμε και γνώμε για τι εταίρε. Δεν είναι όπω οι σημερινέ κοινέ γυναίκε. Μα δεν έχουμε κακή γνώμη γιατί τότε. Οι περισσότεροι άλλοι αυτοί ήταν ετέρα του Περικλή, ετέρα του Περικλή. Να ξέρετε τι ού κόρη ήταν και τι προσέφερε και τι έκανε. Και αν ο Περικλής έγινε μεγάλος το όφιλε και στην ασπασία του. Ο Αλκιβιάδης εμφανίζεται πολύ μεθυσμένος και στεφανωμένος σαν Διόνυσος. Ήταν από κάποιος άλλο συμπόσιο είχε και είχε πει και είχε βάλει και το στεφανάκι του. Όλοι οι παρευρισκόμενοι θέλουν να τους κάνει παρέα. Δεν ήταν τυχαίοι. Αλλά ο Αλκιβιάδης στρέφεται μόνο στο Σοκράτη και τον Επενί. Τώρα θα δούμε τι είπε στο Σοκράτη. Η συζήτηση συνεχίστηκε όλη τη νύχτα. Και με άφθονο φαγητό και κρασί. Μόνο ο Σοκράτης παραμένει νυφάλιος, αν και είχε πει περισσότερο από όλου τους άλλους. Την επόμενη ημέρα θα ξεκινήσει πρωί πρωί ο Σοκράτης, πάλι πριν την Ανατολή του Ηλίου να κάνει τις καθημερινές του ασχολίες με τον μαθητή του τον Αριστόδεμο. Να δούμε τώρα θα επανέλθω στην εμπλοκή μέσα να ιστορικά να προσδιορίσουμε τώρα το έργο πότε γράφτηκε. Το έργο κατανέμεται σε τρία χρονολογικά επίπεδα. Το συμπόσιο έλαβε χώρα το 416 π.Χ. Ενώ η αναδιήγηση του Απολόδωρου τοποθετείται γύρω στο 416 χρόνια αργότερα. Τέλος, ο χρόνος που έγραψε το συμπόσιο ο Πλάτων εντοπίζεται χρονολογικά κατά την κρίση της πλειοψηφίας των ειδικών και κυρίως του Ντίλς, του μεγάλου Γερμανού αυτού, του οφείλουμε πάρα πολλά, των ειδικών του σε αυτό το θέμα, το 385. Η χρονολόγηση αυτή τεκμηριώνονται με καθαρά ενδοκειμενικά κριτήρια, δηλαδή αναλύοντας το κείμενο μπορούμε να βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα, και μόνο μέσα μια αναχρονιστικής αναφορά του Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης κάνει, φέρεται, να είπε στο συμπόσιο και γράφτηκε, αναφέρεται σε ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο δίχασε και δικάζει τους ιδικούς και μάλιστα τους ξένους, οι οποίοι δεν μπορούν να διεισδήσουν στην εσωτερική ενιολογία των ελληνικών λέξεων και θα δείτε τώρα τι λέω μεγάλη μεγάλη διανοητή ξένη αλλά δεν είναι Έλληνες δεν μπορούν να πιάσουν τις λεπτομέρειες ο Αριστοφάνης αναφέρει ότι συνετελέσθη το 385 στην κατάλυση αναφέρει το ιστορικό γεγονός στην κατάλυση των τυχών της Μαντινίας από τους σπαρτιάτε. Στο χωρίο 193α ο Αριστοφάνης μιλώντας για την διχοτόμηση του πρωταρχικού οργανισμού των ανθρώπων αναφέρει νινίδε δια την αδική ανδιοκίσθημεν υπό του Θεού καθάπερα αρκάδες υπό λακεδαιμονίων. Τώρα λέει για την αδικία που διαπράττουν οι άνθρωποι, διοκίσθημεν, αυτή είναι η λέξη κλειδί δεν μπορούν να την καταλάβουν οι ξένοι, θα σας την ερμηνεύσω, υπό του Θεού, ο καθάπερ αρκάδες ή πολλά και δαιμονίων, όπως οι αρκάδες ή πολλά και δαιμονίων. Η και οπως οι αρκαδες η πολλα συγκυρία μας οδηγεί να ταυτίσουμε τον εμπενιγμό αυτών με την κατάλυση, με το σπάσιμο, με το χωρισμό, με το γκρέμιζο των τυχών της Μαντινίας από τους σπαρτιάδε που έγινε το 385. Αυτό είναι ιστορικό στοιχείο. Η τη της κίνηση των σπαρθιατών ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Μαντινίας στην αντιλακωνική πολιτική τους στην Αρκαδία υπό την στενή επιρροή του Άργους και των Αθηνών. Οι Σπαρτιάτε υποχρέωσαν τους κατοίκους να κατανεμηθούν σε πέντε δήμους. Έσπασαν την πόλη, γκρέμισαν τα τήγη του και τους μοίρασαν σε πέντε διαφορετικές κόμμες. Μάλιστα. Διασπώντας την ενιαία τους κρατική οντότητα, έτσι εξάλληψαν το οχυρωμένο του κέντρο. Αυτό μας το λέει ο ξενοφών στα ελληνικά στο 521. Και μπαίνουμε τώρα στη λεπτομέρεια, ακούστε φίλοι μου. Το ρημα διικίζω είναι σύνθετο, που χρησιμοποιεί ο Αριστοφάνης έχει ακριβώς αυτή τη σημασία. διοικίζω δι-οικίζω, δι είναι το πρώτο, διαλύω την πόλη. Η τελευταία επισημαντική επισήμανση είναι απαραίτητο όταν αντιπαραβάλλουμε την προηγηθήσα εξήγηση του χωρίου 193α με την εξήγηση που προτάθηκε από τον πολύ Ουριχ Βον Βιλαμόβιτς, μεγάλες προσωπικότητες. Αυτός ισχυρίζεται ότι ο Αριστοφάνης αναφέρεται στην διάλυση της Αρκαδικής Συνομοσπονδίας, έλα όμως από τους παρτιάτε που έγινε το 416. Αυτό το αναφέρει ο Θοκυδίδης στο 581. Σε αυτή την παρατήρηση συμπεραίνεται ότι δεν τίθεται θέμα αναχρονισμού από μέρος του Πλάτωνος. Ο Πλάτων γράφει σωστά, ο τα τάπε σωστά. Απλά τα πρόσφατα γεγονότα του 385 επανέφεραν στη μνήμη του συγγραφέα το μακρινό εκείνο ιστορικό γεγονός, δηλαδή του Πλάτωνος, το οποίο και τοποθετεί στο στόμα του Αριστοφάνη. Ο μεγάλος μας οικουτρής δεν απορρίπτει την ερμηνεία αυτή, ωστόσο επισημαίνει ο Έλληνας ότι προσκρούει στη σημασία του ρήματος δι οικίζω, με όμικρον το, το οικίζω, από την οικία, κατοικομένο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την διάλυση πόλεων, όχι συνομοσπονδίας, που θα έλεγε διοικίνου. Είναι, η συνομοσπονδία είναι κοινού. Για να βάλει στο στόμα να γράψει το «διοικίζω» είναι η κατακρύμνηση υποχρεωτική των τυχών της μαντινία που επέβαλαν οι Σπαρτιάτες. Και έτσι η ελληνική γλώσσα ομιλεί. Και αποκαλύπτεται και μα βοηθάει. Ωραία. Ένα διαλυματάκι, τρία λεπτά, να πάρει μια αναπνοή. Ναι. Ένα διαλυματάκι, εδώ είμαστε. Διαμαντάρα ελευθέριο, περί και ελληνική γλώσση στον αλβέντο 14com Γκρεγκόρια, Moment of Peace, εδώ, Αλβέντε 14 τελικά κόντιαμα σε ελευθερία. Σε κάθε πέμπτη ξεκινάει τη βραδιά και με την εκπομπή υπερηφυλοσοφία και ελληνική γλώσσα σήμερα αναλύει τα θέματα του συμποσίου τη περιοδού εκείνη οπότε συνεχίζει το ελευθερία. Είπαμε ότι το συμπόδιο θα πούμε τώρα να το αναλύσουμε ότι περισσότερο ότι αφορά τον Σοκράτη ότι ετέλεσε το συμπόσιο αυτό ο Αγάθων, ο ποιητής Αγάθων, όταν κέρδισε το πρώτο βραβείο με την τραγωδία του Σταλίνεα. Τι ήταν τα Λίνεα. Να πούμε δύο κουβέντες και το τι ήταν τα Λίνεα. Ήταν μια αρχαία ελληνική εορτή προς τη του Διονύσου, η οποία ελάμβανε χώρα στην αρχαία Αθήνα κατά τον μήνα Γαμιλιώνα, μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου υπό την ευθύνη του αρμοδίου για τα θρησκευτικά ζητήματα άρχοντος εκάστοτε των Αθηνών. Σας έχω πει και το επαναλαμβάνω διότι η επανάληψη είναι μητέρα της μαθήσεως ότι δεν υπήρχε επαγγελματικό ούτε κληρονομικό ιερατείο να τελεί τι. Τας θρησκευτικάς εορτάς. Ήταν υποχρεωμένοι οι άρχοντες που κατήχαν την αρχή να ηγούνται, να γνωρίζουν το τυπικό και αυτοί έδιδαν όλες τις εντολές. Καταλαβαίνετε γιατί είχαμε ένα εξηθρησκεία. Καταλαβαίνετε ότι ο καθένας μπορούσε να έχει στο σπίτι του οποιαδήποτε θεότητα και να αυτή αυτοί τιμάς. Κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων των Λινέων αρχικά παρουσιάζονταν μόνο κωμωδίες. Επειδή ήταν Διόνυσος και ο Διόνυσος έχουμε πει είναι ο εφευρέτης της συνοποιίας και είναι ο σεφρένη καρδίαν ανθρώπου και ο οπίνων ίνων Καθίσταται ελευθερεύς και ελιαίος, τι λέμε, το κρασιλίνι τη γλώσσα, είναι τα ίδια πράγματα. Από τα μέσα του 5ου αιώνα, πλην, υπάρχουν μαρτυρίες για διαγωνισμό ηθοποιών. Περίπου το 432 ξεκίνησε και ο επίσημος αγώνας τραγωδιών. Άρα υπήρχαν τραγωδίες, αλλά δεν έχουμε την, την κατάσταση. Μπήκαν υπό την ευθύνη, υπήρχε επιτροπή, επέλεγε και ενέκρινε ποιες έπρεπε να πεθούν και από αυτές βράβευε και έπρεπε ο κάθε ποιητής να παρουσιάσει τρεις τραγωδίες και μία κομμωδία. Εδώ ήτανε για τις τραγωδίες των άλλων εορτών. Για τα λύνια υποχρεωτικά κάθε ποιητή έπρεπε να παρουσιάσει δύο τραγωδίες. Δεν μπορούσε να κάνει ευκαιρία καμία επιτυχία ήταν ελεγμένα τα πράγματα. Χώρος των εορτών θεωρείται το Ιερό του Θεού στις λίμνες ή άλλες πηγές το τοποθετούν στην αγορά. Ετυμολογικά η ονομασία των εορτών αποδίδεται είτε στις γυναίκες που ορμούν σαν λίνε, μενάδες, είτε στη λέξη Ιλινός που είναι το πατητήρι που βγαίνει το κρασί. Να, ναι, ναι. Από αυτή την εορτή πήρε το όνομά του και ο Μίνας λινέων ή που διατηρήθηκε έτσι σε άλλες Ιωνικές πόλεις. Κατά τα Λίνα έψαλαν τον πανηγυρικό ύμνο του Διονύσου που άρχιζε με την προσφώνηση ή άκχε Πλουτοδότα. Πάντοτε οι αρχαίοι έβαζαν και το όνομα καταγωγής της Μητρός. Πλουτοδότα, εσύ που μας δίνεις τα πλούτη σου. Ας μπούμε τώρα λίγο πάλι στο συμπόσιο μέσα. Είπαμε ότι σε αυτό, να επαναλάβω, παρευρέθηκαν ο αδερφός του Πλάτωνα, ο Γλάφκον, ο ο Φέδρος, ο Παυσανίας, ο Εριξίμαχος, ο Αριστοφάνης, ο Αλκιβιάδης και ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης αποκάλυψε, αυτός είπε δεν ξέρω τίποτα εγώ, θα σας πω όμως τι μου αποκάλυψε ιδιωτήμα και τους διήθηκε τα της διότιμας περί πλούτου πενίας έρωτος. Ποιος αφηγείται αυτό το συμπόσιο ο Γλύπτης, ένας καλλιτέχνης, ο από το φάληρο που το εξιστόρισε στον Αριστόδημο, που ανέβαιναν, όπως είπαμε, επάνω στην Αθήνα. Αφού όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν υμνήσει τον έρωτα και μόλις είχε τελειώσει το λόγο του Σοκράτης, όπως είπαμε, καταφθάνει στο συμπόσιο καθυστερημένος και Βιωμένος ο Αλκιβιάδης. Αυτός, αντί να εγκομιάσει τον έρωτα, προτίθεται να επενέσει το Σοκράτη, λέγοντας μάλι, μάλιστα επιλέξει. Όλοι, θα σας πω, όλη την αλήθεια γι' αυτόν. Δήλωσε επίσης ότι θα πλέξει το εγκόμιο του Σοκράτη με εικόνες, δηλαδή με παρομοιώσεις, όχι για να τον γελιοποιήσει, αλλά προσχάριν χάριν αληθείας αν και μεθυσμένος. Τι λέμε, από τρελό, από μικρό και από μεθυσμένο, μαθαίνει στην αλήθεια. Λέει λοιπόν ότι ο Σοκράτη είναι ολόιδιος με του σιλινούς, το σι γιώτα, που στείλουν στα μαρμαρογλυφία με φλογέρες και αυλού στα χέρια. Αυτούς, αν τους ανοίξουμε, λέει, βλέπουμε να έχουν μέσα τους αγάλματα θεών εξωτερικά ή θα δούμε τι ήταν η Συλληνοί, αλλά μέσα τους κρύβουν την θεότητα. Τονίζει ακόμη ότι μοιάζει Σωκράτης με τον σάτυρο Μαρσία, γνωστό για την μεγάλη του ασχήμια. Δεν είναι όμοιος με τον αυτόν στη μορφή, αλλά και στην ηρωνία και την προκλητικότητα λέει. Ο ψηλός, ο πεζός λόγος του, είναι συναρπακτικότερος από την μελωδία του καλύτερου αυλού για άντρε. γυναίκες και παιδιά και προπαντός για τον ίδιο τον Αλκιβιάδη που δεν μπορεί να αντισταθεί στη μαγεία του και κλείνει τα αυτιά του όπως θα έκανε με τις ειρήνες και έκανε με τις ειρήνες ο Οδυσσέφς. Και συνεχίζει ο Αλκιβιάδης να εγκομιάζει την σοφία του Σοκράτη, την εγκράτειά του, το να μην ενδίδει στο ποτό και τον έρωτα, την αντοχή του στο κρύο και στις κακουχίες και την ανδρεία του. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είχε σώσει στη μάχη του Διλίου τον Αλκιβιάδη, που είχε τραυματιστεί, τον πήρε στην πλάτη και τον κουβάλισε και τον έσωσε. Κανείς από τους παλαιούς όπως ο αχυλαία, ούτε από τους νεότερους ούτε όπως ο Περικλής, δεν βρίσκεται όμοιος του στην ατοπία, λέει ο Αλκιβιάδης, παρά μόνο οι σιλήνοι και οι σάτεροι. Και αυτό ισχύει περισσότερο όταν ακούει κανείς να μιλά. Στην αρχή τα λόγια του φαίνονται ηρωνικά ή γελία. δίνει με τέτοιες λέξεις τις φράσεις της κουβέντης του, και τις κουβέντες του σαν να είναι ντυμένες με το δέρμα κάποιου προκλητικού σάτυρου. Μιλά για γαϊδάρους, μεσαμάρια, για χαλκίς και σκητοτόμους και βυρσοδέψες και λέει τα ίδια και τα ίδια, έτσι που κάθε άπειρο και ανόητος άνθρωπος θα μπορούσε να τον περιγελάσει. Όταν όμως τους δει να ανοίγονται οι σιληνοί, και μπει στο βάθος τους πρώτα πρώτα θα βρει τα λόγια του από, μόνας του από μόνα τους να έχουν νόημα και έπειτα να είναι θεϊκότατα και να έχουν μέσα τους άπειρα αγάλματα αρετής. Να αναφέρονται σε πλήστα πράγματα και μάλλον σε όλα εκείνα που προσήκει να εξετάζει ο καθένας που σκοπεύει να γίνει καλός, καγαθός, καλός και αγαθός. Ο άσχημος λοιπόν Σοκράτης εμπνέει δέως και μαγεύει τους ετέρους του με το εσωτερικό του κάλο. Ο Πιέρ Χάμποτ σημειώνει στην άκρη του βιβλίου του Σοκράτους εγκόμιον ότι η ιδανική μορφή του Σοκράτη, όπως την παρέστησε ο Πλάτων στο συμπόσιο, όπως επίσης την προσελαβάν δύο μεγάλοι Σοκρατικοί, ο Κίκεγκάρτ, ο Νίτσε, είναι αυτή που έχει παίξει ιδρυτικό ρόλο στην δυτική μας παράδοση και μάλιστα στη γέννηση της σύγχρονης δυτικής σκέψης. Αυτά τα λέμε ξένιοι. μην δεν ξεχνάμε έτσι. Ναι, πράγμα. καταλαβαίνετε τώρα τι λέει αυτοί οι άνθρωποι. Όταν εμένα μου ήρθε κατά τη διάρκεια του μαθήματος να το επαναλάβω, να το έχετε υπόψη σας, και μου λένε από τη διεύθυνση «Κύριε Διαμαντάρα επιτρέπετε να παρευρεθεί ένας Άγγλος στο μάθημά σας». Λέω να καθίσει. Είχε ξεκινήσει το μάθημα, κάθισε στο τέλος, ένας άνθρωπος 40-45 ετών, λεπτός ωραίος, και κρατούσε και σημειώσει. Λέω «Τι διάολο είναι αυτός ο Άγγλος, κρατάει σημειώσει. Αφού τελειώσαμε, μετά από δύο ώρες, το φώναξε ήρθε, συστήθηκε, μου λέει καθηγητή αρχαιολογίας και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και, και διδάσκω φιλοσοφία λέω πως είδατε το μάθημα μου λέει ήμουν πολύ τυχερός γιατί περιπλάτωνος ομίλησες ο Πριτανής μου είναι καθηγητής φιλοσοφίας αρχαιοελληνιστής άριστα γνώριζε και αυτό στην γλώσσα μιλούσε πολύ ωραία ελληνικά. ελληνικά και με φώναξε μια μέρα και μου είπε άκουσε Πίτερ παιδί μου Όλη η δυτική φιλοσοφία είναι μία υποσημείωση του Πλάτωνος. Υποσημείωση. Υποσημείωση του Πλάτωνος. Όχι αναφορά, υποσημείωση. Υποσημείωση του Πλάτωνος. Όταν του λέω ο κορμό με τι ιονικέ προσωκρατικέ ρίζε, με τους ελεάτε, του ατομικού, του σοφιστέ, του μετασωκρατικού όλου, επάνω εκεί εδράζεται όλο το τεράστιο δένδρο τη σοφίας, της φιλοσοφίας και πετάει κλαράκια και ο καθένας και Τραβάει κάτι. το δικό του έτσι. Τραβάει κάτι. Τραβάει και βγάζει μια θεωρία αναλύοντας κάτι, μια υποσημείωση του Πλάτωνος. Ναι. Αυτά είναι φίλε Γιώργο, μια θα πρέπει να κλείσω νωρίτερα, Πλάτωνος, ε? νωρίτερα σήμερα διότι έχει απεργία το ναι, ηλεκτρικός. Να φύγεις, να φύγεις και να δεν φύγεις. μπορούμε να βρούμε εδώ παρκάρισμα και πρέπει να πάρω τον ηλεκτρικό να φύγει άμεσα Α, ζητώ... και πάλι καλά που ήρθε αγαπητοί και... φίλοι αυτά γίνονται δεν το παρατάνε είναι επαγγελματική συνείδηση αυτό που γίνεται εδώ από όλους μας εγώ βγάζω ένα ατόμα από ξω γιατί κάνω τη διαχείριση των πράγματων βλέπετε έρχονται με απεργίε και ξαπεργίες οι κουμπούνοι πληρώνουν ταξί δεν είναι εύκολο το έργο οι... το κέφι και η διάθεση πληρώνονται Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω πάρα εγώ, πολύ. Εγώ θα κάνω την εξής ερώτηση. Θέλω να μου πούν, να σκεφτούν, να μου πούν την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει κάποιο ραδιόφωνο ή κάποιο κανάλι μικρό, μεγάλο, κρατικό να κάνει τέτοιες εκπομπές. Πουθενά. Ε, όχι. Να μας πούν, αν υπάρχει κάπου. Άμα το ξέραμε Και όταν είπα κάπου πει. να πάω σε ένα μεγάλο, καλά, σε ένα πολύ μεγάλο κανάλι, έκανα εκπομπή δύο ώρων, και την έκοψε μια κυρία. Έλατε μπορώ... το αμυκπλήσεις. Ναι. Και όταν είπα στο ραδιόφωνο, λέω να κάνω μια εκπομπή, μια ώρα τη εβδομάδα, να κάνω μια εκπομπή, δεν θέλω καμία αμοιβία. Σας υπογράψω τι χαρτιά θέλετε. Ναι. Δεν μου δώσανε. Δεν δέμει. Ο μόνος, ο μόνος, ο μόνος που κρατάει μια φλόγα εκεί και λέει γενικά τέτοια θέματα και όχι μόνο και είναι και δικό μας παιδί, Συναντήληψη ενώ είναι ο Μπαντίδης Ο Βασίλης ο Από το Άστρα TV του Βόλου Πουθενά άλλο δεν υπάρχει Τίποτα και, δυστυχώς Με κάλεσε και πήγα και έκανα εκπομπή στο βόλο. Το ξέρω Πρώτα είχε και σε τηλεφωνική συνεννόηση Συνέντευξη Παύλα συζήτηση του Σαραγά Λοιπόν Μόνο και εμείς απλωνόμαστε Στα είπα και πριν ε, κατηδία. Θα τα πούμε. Λοιπόν, να, είστε να είστε όλοι καλά, να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνε και θα αλλάξει. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Να είστε αισιόδοξοι. Και να είστε όλοι εδώ, γιατί όπω γουστάρετε στον Αλμπέντο, έτσι ο Αλμπέντο είχε ανάγκη την παρουσίαση. Λέω στον Κόσμικ να μου πει: ε, Δεν το ξέρω τον άνθρωπο που μου πρότεινε, αρχηγέ Βρε τηλέφωνα επαφή, δώστου, του να με πάρει. Βεβαίω να μου έρνε στον αέρα. να πάσα στιγμή και ώρα και τηλεφωνικά όπου και να είναι. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή Σύνετρο με τον Δημήτρη το Μάστορα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Ελευθέρειε, εδώ είναι ο Ελευθέρης, δεν πάει πουθενά όπως όλοι Λοιπόν, να είσαι καλά Μετά τις 10 που τελειώνει συμπλήν η εκπομπή του Δημήτρη του Μάστορα Η εκπομπή Σύνετρο για λόγους γερμανική κατοχή ε, Κάνω πλάκα Για φιλαρά αγαπημένα στη Γερμανία θα βάλω επανάληψη την εκπομπή τη χθεσινή το Όλων του Μιχάλη του Γρηγορίου. Αύριο θα είμαστε εδώ από τι 7 και έχει και το σεμινάριο της η κυρία Κουμπούνη, Πανεπιστημίου 63 στον 4ο όροφο και μετά θα είναι στο στούντιο για να κάνει την εκπομπή της «Τα Άστρα Αποκαλύπτουν» λοιπόν. Σε λίγο θα είμαι εδώ με τον κύριο Μάστρα στην εκπομπή σύνετρων. Καλή συνεχεία.